Εξαιρετικό. Αυτό είναι ο πανηγυρικό τη 28 ης Πασόπτ του Θεολόγου του Γυμνασίου Σαγιαίκων. Αναγνώστηκε από τον Άμβονα στην Εκκλησία και έμειναν όλοι άφωνοι. Αποπίσμα και τρέλα θα ζω τούτη τη χώρα. Του Γιώργου Μαλφα, Θεολόγου. 70 χρόνια μετά. Γιορτάζει την εθνική αντίσταση του λαού μα. γυναίκε Φοβάσαι του συνειρμού, τι πιθανέ παρεξηγήσει, τρεμεί τι συνέπειε. Χρονιά τώρα, επαναλάμβανε στελετουργικά μονοτόνα του, όχι του παππού σου, καμάρωνε στη θυσία του, θριαμβολόγουσε αδαπάνητα για τα κατορθώματα και τους της γενιάς του ηρωισμού τη γενιά του. Στι δεκαετίε όμω που ακολούθησαν κατασπατάλησε νοχελικά την ελευθερία που σου χάρισε. Έφτιαξε τη ζωή σου, το δικό σου, επιτέλου, σπίτι, και το δικό σου εξοχικό. Έκανε ταξίδια μακρινά και πολύ δαπανά, σε προορισμού εξωτικού. Εγχώρασε πρώτο και μετά δεύτερο αυτοκίνητο. Χρεώθηκε σαν συλλόγη στα δάνεια, δόσει και κάρτε που αφιδό σου πρόσφεραν οι τράπεζε. Μπου χτίσε τα παιδιά σου φροντιστήρια και ιδιαίτερα, να σπουδάσουν προ οδοφόρα επαγγέλματα, να γίνουν υψηλό βαθμά, στελέχη διοίκηση επιχειρήσεων. Εκμεταλλεύτηκε, με όλου του δυνατού τρόπου, του μετανάστε που είχαν την ανάγκη σου, για να μαζέψουν τι ελιέ σου, να χτίσουν και να καθαρίσουν το σπίτι σου, να φυλάξουν τα παιδιά σου. Έπαιξε στο χρηματιστήριο το Κληρονομημένο βίο των γονιών σου και αγόρασε, αέρα που σου πουλήσαν οι αετωνίχοι δε τη ελεύθερη αγορά. Συναλλάχθηκε με αυτό το άθλιο κράτο κάτω από το τραπέζι κάμποσε φορέ, δεν θυμάσαι ποιε ή πόσε, για τη στρατιωτική θητεία του γιου σου, το διακανονισμό τη εφορία, το αφαίρετο δίπλα στη θάλασσα, το διορισμό στην επιζήλη δημοσιο υπαλλήλια τη λίστα αναμονή σε κάποιο νοσοκομείο. Διασκέδασε την πλήξη σου βοσκώντα στα λιβάδια τη τηλεόραση, κάνοντα φωτοσύφεση με την προπαγάνδα. Βαβιέ το γουστό των αχρίων τη κάθε εξουσία. Ατίμασε την ψήφο σου ξανά και ξανά για μια εξυπηρέτηση. Εκβουλεύση των φαύλων τη κομματοκρατία, των επαγγελματιών και των κληρονόμων τη πολιτική. Φέτο όμω, τα πράγματα δεν είναι όπω παλιά. Η γιορτή δεν είναι πια γιορτή. Μεγάλα λόγια δεν βγαίνουν από το στόμα. Φιδωλή κέντρο παλί η εθνική σου αξιοπρέπεια προσποιείται. Καμώνεται πω γιορτάζει κάτω από το αυστηρό βλέμμα τη επιτήρηση. Στενά χώρα όλα, μέσα μα, γύρω μα, παντού. Το αδιέξοδο της χώρας στις ψυχέ των κατοίκων της, πατρίδα υποτελής και υπόχρεη, πατρίδα, παιδιοβολής φθήνο, πατρίδα έρμεο της των τοκογλήφων, των ισχυρών του χρήματος, των δανειστών που γυρεύουν πίσω τα λεφτά τους, σε υποτιμούν σήμερα άμυρη πατρίδα μου για να σε αγοράσουν τζαμπά αύριο, πεθαίνω σαν χώρα, ακούς την κραυγή, βλέπεις εσύ το κακό που μα βρήκε, Όποιο δεν έχει δει ανθρώπου να πεθαίνουν σφυροκοπημένοι από αορατοχέρι στους δρόμου, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει και τι είναι ο θάνατος μιας χώρας. Πατρίδα, κατοχή και αντίσταση. Κι αν οι λέξει άδειασαν με τα χρόνια, δεν φταίνε οι λέξει, οι ζωέ μα αδειάσαν. Πριν λιποψυχήσουν οι λέξει, λιποψυχή το φρόνημα των ανθρώπων, η θέληση των λαών να παραμείνουν αδούλωτοι, όχι παιχνίδια με τι λέξει. Ποιο δικαιούται να μιλάει στη γιορτή σήμερα για πατρίδα, για κατοχή και αντίσταση, οι πατριδοκαπηλοί που κάθε φορά, την κρίσιμη στιγμή, συνθηκολογούσαν με τον κατακτήτη, ή μήπω, οι πολιτικέ και οικονομικέ ελλείπ που εγκατέλειπαν την πατρίδα και το Λαώ την ώρα της μαχής, για να επιστρέψουν κατόπιν ως εθνοσωτήρες και ελευθερώτες. Ποιος είναι, λοιπόν, πατριώτης, ο Αρισβελουχιώτης, το τραγικό αυτό σύμβολο της αντίστασης του λαού μας, έχει κάτι να σου πει. Ποιος είναι ο πατριώτης, αυτή ή εμείς, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και τρέχει να βρει σε όποια χώρα υπάρχουν τέτοια, γι' αυτό δεν νοιάζεται και ούτε συγκινείται με την ύπαρξη των σύνορων και του κράτους, ενώ εμείς, το μόνο που διαθέτουμε, είναι οι καλή μα και τα πεζούλια μας, αυτά, αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει, όπου βρει ρωβεί, δεν μπορούν να κινηθούν και παραμένουν μέσα στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος, λοιπόν, μπορεί να ενδιαφέρθει καλύτερα για την πατρίδα του, αυτοί που ξεπορτιζούνε τα κεφάλαια τους από τη χώρα ή εμεί που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ, εδώ θα παραμείνουμε, δεν θα φύγει κανείς, κυνηγημένε από όλους καπετάνιε, εδώ, να φυλάμε τα πεζούλια που μας άφησες, θα μοιραστούμε αν χρειαστεί ακόμη και τη φτωχιά μας, την ανάγκη, την οργή μας, μα δεν θα εγκαταλείψουμε, γι' αυτό. Τα καράβια μου και ο δεν θα πάω πουθενά. κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδιο ως τώρα πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα πως που να βρω νερό γιατί ανήκω εδώ, σταυρωμένη πατρίδα με στα μάτια σου είδα της Ανάστασης φως. Τα καράβια μου και ο, νι, Πορτοκαλόγλου, Πάτρα, Οκτώβριος 2010.